Στην συμφορά όταν έμαθα που ο Μύρης πέθανε πήγα στο σπίτι του μόλις που το αποφεύγω να εισέρχομαι στον χριστιανόν τα σπίτια προπάνω όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές. Στάθηκα σε διάδομο δε θέλησα να προχωρήσω πιο εντός γιατί ανελήφθηκε που οι συγγενής του πεθαμένου με έβλεπαν με προφανή απορία και με δυσαρέσκεια. Τον είχαν σε μια μεγάλη κάμαρη που από την άκρη όπου στάθηκα είδα κομμάτι. Όλο τάπητες πολύτιμη και σκεύη εξαργύρου και χρυσού. Στεκόμουν κι έκλαια σε μια άκρη του διαδρόμου και σκεπτόμουν που οι συγκεντρώσει μας και οι εκδομές χωρίς το μύρι δεν θα αξίζουν πια. Και σκέπτο μου που πια δεν θα τον δω στα ωραία και άσεμνα ξενύχτια μα, Να χαίρεται και να γελά και να παγγέλει στίχου με την τελεία του αίσθηση του ελληνικού ρυθμού Και σκέπτο μου που έχασα για πάντα την αμορφιά του Που έχασα για πάντα των νέων που λάτρευα παράφορας Κάτι γκριε κοντά μου χαμηλά μιλούσαν και την τελευταία μέρα που έζησε. Στα χείλη του διαρκώς το όνομα του Χριστού, στα χέρια του βαστού σε ένα σταυρό. Μπήκαν κατόπιμε στην κάμαρη τέσσερι χριστιανοί ιερείς και έλεγαν προσευχέ εν θέρμο και δεήσει στον Ιησούν ή στη Μαρία. Δεν ξέρω τι θρησκεία του καλά. Γνωρίζαμε βεβαίω που ο Μύρης ήταν χριστιανό. Από την πρώτη ώρα το γνωρίζαμε Όταν πρόπερση στην παρέα μας είχε μπει Μα ζούσαν απολύτως σαν κι εμάς Από μας πιο έκδοτος στες ειδονές Σκορπώντας αφιδώς το χρήμα τους στες διασκεδάσεις Για την υπόλοιψη του κόσμου ξένιαστος Ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξει στες οδούς Όταν ετύχαινε η παρέα μα να συναντήσει αντίθετη παρέα Ποτέ για τη θρησκεία του δεν μιλούσε Μάλιστα μια φορά τον είπαμε πως θα τον πάρουμε μαζί μας στο Σεράπιον. Όμως σαν να δυσαρεστήθηκε με αυτό μας τον αστεϊσμό, θυμούμε τώρα. Α, κι άλλες δυο φορές τώρα στο νου μου έρχονται. Όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές, τραβήχθηκε από τον κύκλο μας και έστρεψε αλλού το βλέμμα. Όταν ενθουσιασμένος ένας μας είπεν η συντροφιά μας να είναι υπό την εύνοια και την προστασία του μεγάλου, του πανωραίου Απόλλωνος, ή άλλη ο Μύρης. Οι άλλοι δεν άκουσαν τη εξαιρέσια μου. Οι χριστιανοί ιερείς μεγαλοφόνος για την ψυχή του νέου δέονταν. Παρατηρούσα με πόση επιμέλεια... Και με τι προσοχή εντατική στους τύπους της θρησκείας τους ετοιμάζονταν όλα για τη χριστιανική κηδεία. Και ξέφνης με κυρίευσε μια αλόκοτη εντύπωσης. Αόριστα αισθάνομουν σαν να φεύγουν από κοντά μου ο Μύρης. Αισθάνομουν που ενώθη χριστιανός τους δικού του και που γένομουν ξένος εγώ ξένος πολύ ένιωσα κιόλα μια αμφιβολία να με συμμώνει Μήπω κι είχα γελαστεί από το πάθος μου και πάντα του ήμουν ξένος πετάχτηκα έξω από το φριχτό του σπίτι έφυγα γρήγορα πριν αρπαχτεί πριν να από τη χριστιανοσύνη τους η θύμηση του μυ.